Λοιπόν, ύφεση, στην οποία αναφέρεστε, δεν είναι ύφεση κύριε Τσίπρα, είναι ανάπτυξη. Μουσική δεν είναι ύφεση κύριε Τσίπρα, είναι ανάπτυξη. Μα δεν έχουμε ποτέ ύφεση σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε μόνο ανάπτυξη. Το λέει εδώ ο Κυριάκο Μητσοτάκη προ τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ταυτόχρονα το λέει προ τον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε ύφεση. Κακώ το λέμε ύφεση. Κακώ το λέμε οικονομική ανέχεια, δυσπραγία, ανεργία. Έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε τον καλύτερο ηγέτη, την καλύτερη ηγεσία. Έχουμε τουρισμό από σήμερα, πανελλαδικέ επίση. Αλλά έχουμε ανάπτυξη. Να κρατήσουμε αυτό. Όλοι άλλοι το λένε ύφεση. Εμεί εδώ θα το λέμε Ανάπτυξη. Έχει κάνει πολλά αυτή η κυβέρνηση για να αναστρέψει την πραγματικότητα. Αλλά τώρα αλλάζει και τι έννοιε, euh, τα νοήματα, του οικονομικού όρου. Ωραίο είναι. Είναι ευχάριστο. Είναι και πρωτότυπο. Το κάνανε όλε οι κυβερνήσει. Αλλά τούτοι έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να το κάνουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Μέχρι τώρα ξέραμε τι τέσσερι εποχέ του Βιβάλντιν. Έχουμε τραγουδήσει όλοι πάνω στα τραπέζια, πάνω στα <laughs> μπαρ. Όλοι το γνωρίζουμε τώρα. Από χτες, από τη Σαντορίνη, από προχτές, έχουμε τις άλλες τέσσερις, μάλλον τις ίδιες τέσσερις εποχές άλλου συνθέτου. Μετατρέπουμε το καλοκαίρι σε καιρό ποράς της φροντίδας, ώστε το φθινόπορο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα, μέσα στο χειμώνα του 2020 και στην άνοιξη του 2021, ο ζεστός ήλιος της De de esas dos Μετατρέπουμε το καλοκαίρι σε καιρό ποράς της φροντίδας. Μόλι μπει το καλοκαίρι φεύγουμε από την Αθήνα. Πάμε μέχρι την Κινέντα που έχουμε εξοχικό. Μόλι μπει το καλοκαίρι μπαίνει ανάμεσά μας φίνα μια ζύλα άνευ που άλλο πια δεν θα ανοιχτώ. De de esas dos de ojos Ώστε το φθινόπορο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας. Τους χειμώνα είναι ο άνθρωπός μου, ο ήλιος μου, ο προορισμός μου. Αλλά τα καλοκαίρια γίνεται βάσανο και κατακύρισμός μου. Και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα Ωστόσο ή όλο τη ανάπτυξη. Κουνούποι είναι νηστικό, το αίμα μου ρουφάει. Κουνού είναι μυστικό και η σχέση αυτή δεν πάει. Τώρα το, το έχει γράψει ο καπουτσίδη. Αυτό που λέει Μακρυπούλια, Το κουνούπι τη κοινέτα που ήθελε πλακέτα στην κινέτα. Το άλλο δεν ξέρουμε ποιο το έχει γράψει, αλλά δεν είναι η αμαλία. Το παραπέντε είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και από τη Σαντορίνη άρχισε να λέει. Όχι από τη Βούλη, απ' τη Βουλή, όχι από τη Σαντορίνη. Έχουμε μπερδευτεί με όλα αυτά τα ιδιλιακά που κάνουν συνέχεια και τα, τις πολύ ωραίες εικόνες και την επικοινωνία και μόνο επικοινωνία λογικό να τα μπερδεύουμε είναι από τη Βουλή λοιπόν που άρχισε να μπλέκει το τωρινό καλοκαίρι με το φθινόπωρο που έρχεται το φθινόπωρο που θα έρθει αλλά θα φύγει και θα έρθει μετά ο χειμώνας ο οποίος θα έχει ένα καυτό ήλιο της ανάπτυξη που θα μας κάψει όλους αυτά τα πάρα πολύ ωραία παπά και ενώ γιέ θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κάποιο, εμεί δεν είμαστε από αυτού, τα θεωρούμε άψογα, άρτια, του πάνε πάρα πολύ. Μπράβο σε αυτόν που του τα γράφει, συνέχεια του γράφει τέτοια. Και με όλα αυτά μα οδηγούν στο επόμενο ηχητικό, αφού ακούσαμε τι τέσσερι εποχέ μπλεγμένε, σύμφωνα πάντα με τη λογική, τη Μιτσότα ε, Εντοπίσαμε εκπομπή που κάνει ο συνάδελφο, και αυτό συνάδελφο, δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Αργύρι σε κανάλι, ο οποίο είχε καλεσμένο. Το βήρω πολύ δωρα. Μία είναι η χώρα. Από την παλαιά φυσική θα έλεγα εγώ ταξινόμηση των κρατών, εθνών κρατών, είναι δεν είναι καμιά πενταριά. Το παλαιότερο και γυρότερο εξ αυτών, το αρχαίο έθνος είναι η Ελλάς. Με χίλια μίλια. Έχουμε ένα πανίσχυρο έθνος. Για να έρθουμε πάλι... Αυτό το αρχαίο έθνος είναι η ποιότητα και η δύναμη. Θα έλεγα με τα φυσικά και κάπως βλάσφημα ένα έθνος το οποίο είναι ουράνιο ένα έθνος το οποίο είναι ουράνιο Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την Κινέτα. Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την Κινέτα. Κύριε Τσίπρα, πόσο ήταν, πόσο ήταν, το ξέρετε. Τον μετρούσαν στη Βουλή. Εδώ ήταν το Απόστολο, θα το ακούσουμε και στην συνέχεια. Ήταν πολύ επίμονος εκεί ο Μητσοτάκη να μετρήσουνε. Ο άλλο ήταν απρόθυμο, δεν ξέρω γιατί, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά να μείνουμε στα βασικά. Πρώτον, ότι είμαστε ουράνιο έθνο, όπω λέει ο Πολίδωρα. Έχει λείψει ο Πολίδωρα. Θα μπορούσε. Τα κανάλια ψάχνουν, ε, βλέπω μια αγωνία για Σύριαλ, για σαντηρικέ εκπομπέ, για πολιτικέ εκπομπέ. Δώσε στον Πολίδωρα μία ώρα. Κάθε μέρα μπορεί να την καλύψει άνετα, μόνο του, χωρί καλεσμένους Αυτό είναι το βασικό, το πρώτο, ότι είμαστε ουράνιο έθνο. Το νιώθουμε όλοι, νομίζω. Υπάρχουν αρκετοί συμπολίτε μα που το πιστεύουν όλο αυτό. Κάποιοι του λένε ψεκασμένου και είναι. Ε, το δεύτερο είναι ότι πρέπει να πάρει εκπομπή ο Βύρουνος Πολίδωρας, ο οποίος έχει να πει πράγματα. Το τρίτο είναι ότι ε, είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι σε όλα, επειδή ακριβώς είμαστε γουράνιο έθνος, είμαστε πρώτοι σε ό,τι σχεδιάσουμε, σε ό,τι σκεφτούν οι άλλοι λαοί. Εμείς είμαστε πρώτοι. Πρέπει ότι αυτή τη στιγμή όλες οι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες, ακολουθούν τα δικά μας βήματα. Είμαστε πρώτοι σε δράσεις για τον τουρισμό από όλες άλλες χώρες Ευρώπης. Ανοίγουμε πρώτη, κάναμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα πρώτη, ανοίξαμε τη χώρα μας πρώτη, κάναμε την καμπάνια πρώτη και γι' αυτό και παντού, όπως έχετε δει, έχουν γραφτεί διθυραμβικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα εν ώψη της φετινής τουριστικής περιόδου περισσότερα από όσα ποτέ. Πόσο ήτανε! Πόσο ήτανε! Πόσο ήτανε! Το μεγάλο πρόβλημα τη ζωή μου είναι ότι πάσχω από ακράτεια λόγου ένα θέμα. Έχει ένα θέμα. Ο Άδωνο Γεωργιάδη είναι αυτό, ο οποίο πάσχει από ακράτεια που όπω ακούσατε. Λόγου, το διευκρίνησε. Και λίγο πριν μα είπε, αποκάλυψε ότι όλε οι χώρε μα αντιγράφουν και σε αυτό το τομέα. Είμαστε πρώτοι, πρώτοι. Ανοίξαμε πρώτοι, πρώτοι. Είπε τέσσερι φορέ τη λέξη πρώτη. Έχουν την άξει στα πέταλα όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί. Νομίζουν ότι είμαστε νούμερο ένα χώρα στον κόσμο, στον πλανήτη, στο Σύμπαν, στο Γαλαξία. Στο Σύμπαν, μάλλον δεν χρειάζεται το Γαλαξία. Και το βγαίνουν και το λένε συνεχώ όπου σταθούν, όπου βρεθούν. Λένε καλά λόγια ο ένα για τον άλλον. Άλληλο συγχαίρονται μεταξύ του. Οι υπουργοί όλη τον πρωθυπουργό, ο πρωθυπουργό του υπουργού, οι βουλευτέ του υπουργού και περνάνε και ο κάπου εκεί. Και οι που λένε τα καλύτερα για την κυβέρνηση και αυτοί άλλοιλο συγχαίρονται. Και πραγματικά το έχουν πιστέψει. Είναι ωραίο όλο αυτό. Είναι το καλύτερο που μα έχει συμβεί, νομίζω, τον τελευταίο χρόνο. Κλείνει σε λίγε μέρε και χρόνο. Τη κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Η Σοφία Βούλτεψη ήθελε να πει κάτι, αλλά κάτι άλλο βγήκε. Θέλω να πω κάτι γενικότερο, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάλεις άκρη το 18. Θέλω να πω το εξής, αυτή τη στιγμή. Αξιωματική αντιπολύτευση. Δεν βγάλεις άκρη το 18. Δεν Αξιωματική, δεν βγάλεις άκρη το 18. για για Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην για φανεί το αποφεύγω. Δεν νομίζω ότι μπορείτε γιατί σας κυνηγάει καθημερινά άλλους, απ όλα στο Δεν μπορεί να αποφύγω κανένα ερώτημα <laughs> να ξέρετε. Το μεγάλο πρόβλημα μου με ότι από λόγου. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. <laughs> Αυτό είναι ευτύχημα για όλου εμάς ότι δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός. Και έχει αυτή την περίφημη λόγου, Τη ζούμε καθημερινά μέσα στο βγήκε πέντε φορές. σε κανάλια. Σήμερα από το πρωί δεν έχουμε και έτσι έχει πάθει αυτή την και είναι καλό αυτό για όλου μα, διότι παρακολουθούμε τι σκέψει τη κυβερνήσεω, τα μέτρα τη κυβερνήσεω, τη εθνοσωτηρίου κυβερνήσεω. Τα ανακοινώνουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και εκεί μάθαμε με στο Σουκού ότι είμαστε πρώτοι σε όλα αυτά που ανέφερε ο Άδωνη Γεωργιάδης Ενώ λοιπόν είμαστε πρώτοι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν περνάνε και τόσο καλά σε αυτόν τον τόπο. Θα ακούσουμε τώρα δύο. Έχω υποβάλει τέσσερα χρόνια τη σύνταξή μου και δεν έχω πάρει ακόμη, δεν έχω παίρνει έναντι. Δεν τρώμε, πέτρε τρώμε. Δεν τρώμε φαγητό. Περιμένουμε να μαζίσουν οι, οι γύρω. Δεν τρώμε, πέτρες τρώμε ρασό. Δεν τρώμε, πέτρε τρώμε. με Έχω να πάρω τέσσερα χρόνια επικουρική. Έχω να πληρωθώ εδώ και τρία χρόνια. Από το 15, πώ θα ζήσω. Έχω υποχρεώσει. Έχω εφορία. Έχω δάνειο. Έχω ενίκιο. Πότε θα πληρωθώ τον κόπο μου, ανθρώπινα δράματα όπω ακούσατε. Ο Γιώργος Αυτιά είναι αυτό ο δεύτερο. Ο πρώτο ήταν ο Βασίλη Ολεβέντης ο οποίο τρώει και πέτρε. Ξέρει να καλό τρώει, όπω λέει και ο Βέγκο. Να ακούσουμε τώρα στην Βουλή τι ακριβώς συνέβη εκεί που είχαν αρχίσει και μετρούσανε Βάλτε ό,τι άρθρο θέλετε. Γιατί έδωσε τελικά απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας. Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, πόσο ήταν. Πόσο ήταν. Το ξέρετε. Πόσο ήταν. Πόσο ήταν. Πόσο ήταν. Τόσο ήταν. Πόσο ήταν. Τόσο ήταν. Τέσσερις φορές μικρότερη συρρήκνωση κύριε Τσίπρα Τόσος ήταν Α είχαμε συρρήκνωση τελικά Όλη αυτή η κουβέντα ενώ ξεκίνησε με άλλες προσδοκίες Όταν το άκουγε κανείς στην Βουλή ε, Απάντησε τελικά ο Αλέξης γιατί ήταν επίμονα τα ερωτήματα του Κυριάκου Απάντησε ο Αλέξης, τόσος ήταν Χωρίς να δείξει όμως Και έτσι παρέμεινε αυτή η η φιλολογία για το πόσο ακριβώ ήταν, όταν δεν δίδεται συγκεκριμένη απάντηση, ο καθένα βάζει με το μυαλό του διάφορα. Ε, ήρθε τελικά στο τέλο ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκης και μίλησε για τέσσερι φορέ μικρότερο. Ε, έχουμε μια συρρήκνωση, αλλά δεν ξέρουμε το αρχικό. Οπότε δεν μπορούμε επίση να βγάλουμε συμπέρασμα, γιατί ο πολιτικό διάλογο και ο πολιτικό πολιτισμό είναι σε άλλα επίπεδα. Η κοινωνία ενδιαφέρεται να μάθει πόσο ήταν και αυτοί στη Βουλή μιλούσαν για τα δικά του, γνωρίζουν και οι δύο αλλά δεν είπαν ακριβώς, δεν αποκάλυψαν το ακριβές μέγεθος. Και έχουμε μείνει λοιπόν με την απορία, οπότε καταφεύγουμε για να κλείσει αυτή η ενότητα η μουσική, γιατί θα περάσουμε σε άλλα μετά, πάλι στον σύγχρονο βιβλίο Μετατρέπουμε το καλοκαίρι σε καιρό πορά της φροντίδας, ώστε το φθινόπωρο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα ο ζεστός ήλιος της Έτσι λοιπόν κλείσαμε με αυτό το τραγούδι, με αυτό το μουσικό θέμα, τη μουσική και πολιτική κυρίως. Ενότητα, σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλήνιες, πάμε να ακούσουμε τι θέματα έπεσαν. Μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Θέμα Α. Περίληψη 60 με 70 λέξεων του κειμένου Κυριάκος, ο γητευτής της πανδημίας. Θέμα Β. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις με σωστό ή λάθο χωρίς να χρειάζεται να τεκμηριώσετε την απάντηση σα. Α. Η Ελλάδα θα έχει το 2020 ανάπτυξη 3 Β. Ο κορονοϊός δεν κολλάει από τουρίστες. Γ. Γιατροί και νοσηλευτέ έχουν ανάγκη ένα απλό χειροκρότημα. Δ. Οι μπουλντόζε στο ελληνικό θα μπουν στις αρχές κάποιου μήνα. Ε. Ο χριστιανισμός σώζει. Σίγματα τα ελικικού δεν λοιμώχθηκαν. Θέμα Γ. Συγκρίνεται τον ήρωο του κειμένου Κυριακό, ο γητευτή τη παδημία, με τον αντίστοιχο ήρωο του παρακάτω κειμένου Άλεξη, ο λαϊκιστή με τα λεφτόδεντρα. Ποιον από του δύο θα ψηφίζατε για πρωθυπουργό. Απαραίτητη προπόθεση επιλογή ηγέτη πολιτική κράτηση 6 μηνών από τη Χούντα. Θέμα Δέλτα. Πώ οραματίζεστε την Ελλάδα μετά από 20 χρόνια διακυβέρνηση Κυριακού Μητσοτάκη. Πόσα κρούσματα πιστεύετε ότι θα έχει φτάσει η χώρα το 2040. Θα έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Θα είχαμε πεθάνει όλοι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας σε κείμενο 300 με 350 λέξεων. Οι επιτυχόντες θα κερδίσουν την προαγωγή τους στον Πανεπιστήμιο και την εγγραφή τους στην ΔΑΠΝΟΥΦΟΚΟΥ. Οι αποτυχόντες θα καθαριστούν μαζί με τα εξάρχεια. Όλοι μαζί. Γιατί χρειάζεται ένα. Καθαρισμό. Αυτά ήταν τα θέματα. Τα μεταδώσαμε και εμεί εδώ. Είμαστε υποχρεωμένοι γιατί πρέπει να γίνει το τσεκάρισμα από τα φροντιστήρια, από του γονεί, από του ίδιου του μαθητέ, να δουν αν έδωσαν τι σωστέ απαντήσει. 80 Αν έχετε δώσει αυτέ τι απαντήσει, πάρτε. Περιμένει ο δάσκαλο, ο καθηγητή, ο δόκτωρ. Όχι αυτό που ξέρουμε. Ο δόκτωρ λοιπόν Αποστόλη να πείτε τι ακριβώ, πώ πήγατε. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλά κουράγια στου γονεί, γιατί δεν δίνει μόνο ένα παιδί, δίνει όλη οικογένεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό το πρώτο τεστ α, που το περνάνε όλοι στα 18 ε, και είναι διαχρονικός παρά τις όποιες αλλαγές γίνονται. Πάντα είναι ένα πολύ μεγάλο τεστ σοκ για όλη την οικογένεια και οικονομικό και κοινωνικό και ψυχικό θα ξέρουμε τα θυμόμαστε αλλάζουμε εντελώ κλίμα. σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, ο Μάνος Χατζηδάκης 15 Ιουνίου του 1994 μια μουσική που μπορεί να ταράξει έτσι λίγο την ηρεμία του μυαλού και της ψυχής είναι αυτή που ακούμε, μια άλλη είναι αυτή που ακολουθεί Τέλο αυτού του κομματιού είναι η μελαγχολία τη ευτυχία. Ε, έκατσαν έκατσο Χατζιδάκης δεν ξέρουμε ποιου άλλου συνεργάτες και εντόπισαν την ευτυχία. Εύκολο! Να εντοπίσεις την ευτυχία ή τη δική σου των άλλων. Μέσα εκεί όμως δεν ε, επαναπαύθηκαν, Εντόπισαν και τη μελαγχολία που έχει ευτυχία. Μην τώρα ξέρουμε, μέχρι τότε ξέραμε ότι η ευτυχία δεν είναι, είναι το αντίθετο τη μελλανχολία. Παρόλα αυτά εντόπισε μέσα του τη μελαγχολία της ευτυχίας και έγραψε αυτή τη μουσική που ακούμε από κάτω, έχει, έχουν μπει και στίχοι στην πορεία, έχει δεχτεί και πολλές ε, εκτελέσεις και έχει μπει ήδη και το τρίτο μουσικό κομμάτι. Είναι ο Λέων, ο Λέων της Πάρτης, Μουσικό κομμάτι και αυτό ε, Να αλλάξουμε Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε λίγο Τι να πρώτο ακούσεις από τον Μανοχατζηδάκη, πολύ λογικό Θα ακούσουμε όμως την Χατζηδακιάδα είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε τα τελευταία χρόνια είχε γράψει στους στίχους ο πολύ στενός συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γκάτσος το είχε αφήσει στο συρτάρι πήγε ο Αλκίνος Ιωαννίδης πριν τρία, τέσσερα κάπου εκεί χρόνια, βρήκε τους στίχους το κάνει τραγούδι και το τραγουδάει μαζί με την Μαρία Φαραντούρνη Η ιστορία, πολύ περιληπτική, τη ζωή του Μάνου Χατζηδάκη Καλήνες πέραν, άρχοντες κι είναι ορισμός σας Του χατζήθα θα πω στ' αρχοντικός σα Με του Μαγιού τις ευώδιες του φτύνο τα θύ Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Ξάνθη Μα του πολίτησα, ο απ' την Κρήτη. Τον Καζαμία διάβαζε και τον Ονειροκρίτη. <συσοφίλυνα> Από το μικρό <συσοφίλυνα> στα γράμματα <συσοφίλυνα> του φέρνανα <συσοφίλυνα> η βία. <συσοφίλυνα> Τη μουσική αγάπησε, <συσοφίλυνα> μα όχι τα οδεία. <συσοφίλυνα> Κι αν δίνω φύγεις άλλη πάει σ' άλλα Τι Κύπρο τίμησε και το όμορφο Παγκράτη. Κι όλα τα παιδιά να βγει κι αυτό στο πάρκο, τους οικοδόμους ακούγε που τραγουδούσαν Μάρκο. Καλήνες σπέραν άρχοντες και ακούστε παρακάτω, Ως άλλοι βγαίνουν στον αφρό κι άλλοι κολλάν στον πάτο. Με τα χειρόγραφα σωρό της μελόδιες βάτσο. Βρήκε έναν τύπο φλόσιρό που τον έλεγαν κάτσο. Oh, oh, oh. Κάθησαν, 不得不良 Χατζηδακιάς, έτσι να αναφέρει, στο σχετικό CD. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, radio.pa.gr, το mail του σταθμού και τη εκπομπή αυτή την ώρα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει στον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά έχω Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να τσατάρετε και να κάνετε και εγγραφή πρώτο μέρος του λαού, όμως πάει στις πρώτες διευθμίσεις. Αποστόλη, mm -hmm. τι λέει ο μεγάλος γιατρός, αυτός ο παπά Φιστόπουλος πως τον λένε, έγινε και μπουρλοτιέρις τώρα. Mm -hmm. Θα την την βάρκα, λέει, στον αέρα, ακούς. Την πάκα, είπε, την πάκα, την κοιλιά του. Να τηνάξουμε την την πάκα στον αέρα. <laughs> Να. Έτσι είπε. Ναι. Χαίρομαι που με διόρθωσε. Ναι, Τι λεβέντες έχουμε παιδάκι μου Πριν να εκλεγεί έλεγε Αν με μνημόνιο, εγώ πάω σπίτι μου ναι, Μετά σπίτι του ο ΣΥΡΙΖΑ και. Οπότε πήγε σπίτι του στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Απλά έκανε μια μετακόμιση θα λέγαμε Μια αλλαγή έδρας Εσύ με κάνεις και γελάω και χάνετε το επίπεδο Ναι Μισό. ναι αλλιώς μια χαρά τα είπε ο Τελοπών, φίλε. Και δεν καταλάβατε τι εννοούσε και γιατί ο άλλο, ο πελάτη, σου έβαζε την αληθίδα μόνο στο δεξί του αρχι*** Μπορεί και εμεί να μεροληπτούμε. Τι, τι, είπε. Ναι, δεν καταλάβατε γιατί δεν καταλαβαίνετε. Δεν είστε αριστερείο και όπω είπε και ο Μπορίτη, δεν καταλαβαίνετε πολλά πράγματα έτσι. Δε, δεν μπορούμε και οι και να καταλαβαίνουμε, όλα μαζί δεν πάνε. Μπράβο. Δεν, θα σου εξηγήσω εγώ που τα καταλαβαίνω περισσότερο. Γιατί, για πες... είναι, γιατί είναι αυτοκρατορικών. Άρα για μονάρχε. Αμ. Άρα δεν που. γιατρεύει το άλλο αρχιδίκη. Το άλλο αρχή δεν το γιατρεύει. Είναι Καταλά. για ένα αρχή. Έτσι. Μπορούμε να βάλουμε και σε καμιά 20-50 Κάπου εκεί στο κεφάλι τους μα και γίνει και τίποτα. Έτσι, τον Παϊτέρη δεν βρήκατε να βάλετε τον προπομπού τη Δώρα. Δεν ήξερε ότι η Δώρα όταν έκανε το κόμμα πήρε τον Παϊτέρη για να μαζέψει από όλου του Ρωμά. Ωραία, κακό είναι, δεν κατάλαβα. Καταρχά νομίζω έχει βγει η βουλευτή μια φορά. Με, τη, με την Δώρα. Έστω. Ο... Σημασία έχει τον έκαψε το εταιρικών. Ο... Τώρα που ανήκει δεν έχει σημασία. <laughs> Τα έντερα είναι ελληνικά. <laughs> δεν είναι σε κόμματα. Δεν είναι Τα έντερα αυτό. ανήκουν σε όλου του Έλληνε. Σε όποιον από αυτού του δώσει έναν τάλι σου λεω. Κι θέλει, τώρα η ώρα θα δώσει έναν τάλιο. Ε, υπάρχει περίπτωση. Χτυπάει, λέει, τώρα χτυπάει η Βελόπουλο. Μήπω καίκαν τη δώρα στα έντερα και να το πει και έβαλε τον άλλο να... Έκλασα από τον πολύ πόνο. Το κάτι, κοίταξε. Τώρα αυτό το παίρνουν χιλιάδε άνθρωποι. Θα μπορούσαν χιλιάδε να είχαν διαμαρτυρηθεί. στερα. Δεν ας... έχουν χιλιάδε βήμα, είναι. ο Παϊτέρη έχει. Είναι. Το παίρνουν χιλιάδε άνθρωποι είναι ένα θέμα γενικώ. Και, και δεν είναι, είναι καλά και ο Κιμ Ιονγκού να τον παρακαλέσουμε να το πατήσει το πείρα. Αποστόλου μου γεια σου, είμαι η Ανούλα από Νέα Πολεμονικιά, σε ακούω ανελιπώ σου. Γεια σου ράδιο, Σ' αγαπώ πολύ, να είσαι πάντα έτσι κι εσύ και συνεργάτη σου. Thank you. Καλή συνέχεια αγάπη μου. Καλή, Καλή. ακρόαση. Να είσαι καλά παιδί μου, να yeah. είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω δεν είναι πλέον άλλα σχόλια. Από αυτά που βλέπουμε και ζούμε καθημερινά, εγώ τα ζω 55 φλεβάριδες τώρα και κάτι. Είμαστε άξιοι τη μοίρα μα, το 85% βάζω και μέναμε στο 85%. Πολλο λαό σου και φαίνεται από αυτού που ψηφίζουμε και μα κυβερνούμε. 400 χρόνια κάναμε του μαλάκιδε γιατί μα σύναν οι κονταβάσιδε και οι υπόλοιποι μα σφάξε, σφάξε με αγά. Μετά ήρθαν οι βασιλείε, μετά οι καταστροφέ που πάδαμε. Το μόνο άξιο τελικά ξέρει ποιο και δεν θα μπορούμε να όταν τα εγγόνια μας παρχονται να χρήσουν πάνω στους κάθους μας. Ελά, αποστέλνει εσύ σε. Εγώ είμαι, ναι. Τι κάνει, ρε, παιδί, καλά. Καλά, εσύ. Και εγώ καλά. Μπράβο, πάντα τέτοια. Από πού μου τηλεφωνεί? Από το πόρτο, άσχημο Στέφανο. Γεια σου, Στέφανο. Από τον Άγιο Στέφανο θα τα πιω, Στέφανο. Ε, άκου να δει, πήρα να σου πω για το Μητσοτάκι, ε. Καλά λόγια. Να κάνουν το σταυρό τη, όλου που παρουσιάστηκε και ο Μητσοτάκι. Το κάνουνε, το κάνουνε. Γιατί αν είχε βγει στι εκλογέ κάποιο άλλο, Μητσοτάκι δεν τον έφτανε κανένα. Κανένα. Μα τον κάνουνε, δεν βλέπει οι άλλοι. Αχ, την κόμπινο Παναγία μου, θέμω! Ναι. Και κάνω το σταυρό του. Ναι, Υπάρχει κι άλλη ανάγνωση. Α, ο Μητσοτάκη, Παναγία μου! Και κάνω το σταυρό του. Ένα σταυρό τον κάνει όταν το βλέπει. Καλημέρα, αγάπη. Μπονζούρ, μοναμώ. Good morning, my love. I love you. Greece is very much open for business. Se gustar, my darling. Zeta, mon amour. Maineli, be amore. I want you. For now, though, Greek tourism is back. Come with me, Greece. Come to Greece. I'm glad together. Come to Greece. I'm not θα σου μείνει για forever Come to Greece Come with me για να την Αν so together Come to Greece Η ανάμνηση απ' την Greece Θα σου μείνει για forever That we are open and that they're welcome Είναι από την παρουσίαση προχτές Το άνοιγμα της χώρας που έγινε στο... Στα αφυρά πάνω, με φόντο το ήλιο βασίλευμα. Και υπάρχει μια φράση. Εδώ ήταν και ο σταμάτη Γκαρδέλη μαζί. Εκεί δεν ήταν, ή δεν ξέρουμε αν ήταν. Υπάρχει μια φράση που λέμε όλοι ότι θέλοντα να δείξουμε ότι κάποιο ή μια κατάσταση είναι γραφική ή γραφικό. Και λέμε πιο γραφικό από το ήλιο βασίλευμα τη Σαντορίνη. Ε, λοιπόν, προχθέ υπήρχε μπροστά το ήλιο βασίλευμα τη Σαντορίνη κάποιο πιο γραφικό. Δείτε λίγο τα πλάνα για να καταλάβετε. Τώρα έχει σειρά στο πρόγραμμά μα. Έχουν σειρά ειδήσει από την Ελληνική Αστυνομία. Δίπλη τον το μικρόφωνο ο βαλλούρδος δημοσιογράφος μας. Τη θέση τη παραμένει η Σαντορίνη τρει μέρε μετά την επίσκεψη Μιτσοτάκη, χωρί να έχει συμβεί καμία καταστροφή στο νησί. Το γεγονό κρίνεται ω θετικό από τηλεοπτικού παράγοντε, οι οποίοι επισημαίνουν ότι διαψεύδονται οι θεωρίε που θέλουν τον Κυριάκο Μιτσοτάκη να είναι γρουσούζη, γκαντέμιση, μαυρόγατα. Η ύπαρξη τη Σαντορίνη μετά την επίσκεψή του αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν είναι σκατόψυχο, αλλά είναι και γουρλή, δήλωσε τηλεοπτικό αναλυτή. Αμέσως μετά τη σχετική τελετή που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στη Σαντορίνη, ο Πρωθυπουργό και σωτήρας όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκη έκανε επίδειξη του πώς πρέπει να υποδεχόμαστε τους τουρίστες. Στα βήματα του αείμνης του ηθοποιού Κώστα Καρά, πήρε ένα κασετόφωνο στο οποίο είχε τοποθετήσει κασέτα με το εξή μήνυμα You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. «Έτσι θα ρίξουμε γκόμενες», δήλωσε αμέσως μετά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, καταπλήσοντας για άλλη μια φορά τους δημοσιογράφους. Κανένας Αφροαμερικανός δεν έχει σκοτωθεί από Αμερικανό αστυνομικό το τελευταίο δεκάλεπτο. Το γεγονός κρίνεται θετικό από μέσα ενημέρωσης της Αμερικής, ενώ δυσαρέστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά «Απαράδεκτο το να μην έχει σκοτωθεί Αφροαμερικανό το τελευταίο δεκάλεπτο. Άμα το κύρος της χώρας μας και της δημοκρατίας μας», δήλωσε του. Τα νέα του Ψαροντούφεκου ήταν ένα από τα περίπου 2.000 site που έλαβαν κρατικό χρήμα στο πλαίσιο τη καμπάνια Μένουμε σπίτι και μένουμε ασφαλεί. Το ειδησεογραφικό αυτό site είναι το μόνο που προσκόμισε σχετικά παραστατικά αποδεικνύοντα τον διαφανή τρόπο που μοιράστηκε το κρατικό χρήμα και κλείνοντα τα στόματα τη αντιπολίτευση ότι τάχα έγινε πανηγύρι με τα 20 εκατομμύρια ευρώ τη καμπάνια. Αφού έχουμε αποδείξει για ένα site, είναι σαν να έχουμε και για τα άλλα. Δήλωσε ο κύριος Πέτσας Καιρός Έφτιαξε Οκ okay. Εμένα δεν με πείθει Περιμένουμε Δεν έφτιαξε ακριβώς Για 15 Ιούνιου Ψιλοσυνεφιά έχει εδώ στον Πειραιά Και χτες είχε κάτι σύννεφα Δεν είναι αυτές οι καθαρές ε, Καλοκαιρινές μέρες που έχουμε συνηθίσει Μέχρι τώρα καλοκαίρι καλοκαίρι Τρεις μέρες με ένα μήνυ καύσωνα μέσα στο μάιο. Όλα τα άλλα είναι από μίμηση καλοκαιριού, επειδή καλούμε και τους τουρίστες να έρθουν, γι' αυτό. Ε, ο Σότης Βολάνης είναι ένας ε, εκπρόσωπος του καλλιτεχνικού κόσμου, άξιος, και όπως πάρα πολλά μέλη του καλλιτεχνικού κόσμου τον τελευταίο καιρό έχουν πάθει κάτι και ε, ε, α, αισθάνονται την ανάγκη να εξομολογηθούν όλα αυτά που τους συμβαίνουν. Ήμουν ακλεισμένο σε ένα δωμάτιο πριν πέντε χρόνια και χαρά μάθαμε όλες. Δεν τραγουδάκα για πέντε χρόνια εγώ. Μάση, Να, ναι, ναι. ναι, ναι. δεν, δεν ναι. Και ξαφνικά τρισκάταβε και το γάγιο πλέμα και μου λέει: Ζαντί, Και ξαφνικά τρισκάταβε και το γάγιο πλέμα και μου λέει: Ζαντί, Ζαντί. Σου το με σαντί. Έχω γέλο. Κάθασε μου γλί μέσα στο νόμα και μου λέει: Σήκω μου, λέει τώρα. Σηκό τώρα μου γλί. Σου έχω τόσα χαρίσματα. Για να τα χαρεί ο κόσμος και να τα απολαύσει πήγες και μου τα κλείδωσες σε ένα δωμάτιο, μου λέει. Μα, λέω, πλητουρα. Πω, πω, πω, έχω φάκα φλάς. Με πέθανες, με πέθανες, με πέθανες, με πέθανες, με πέθανες, με πέθανες, θυμάμαι μόλις πί... Σηκώ, μου λέει τώρα. Είσαι εδώ προκύπτει η είδηση Όχι ότι ενώ ήταν στο δωμάτιο χαράματα Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλούς από, από εμάς, όχι χαράματα Σε μένα έχει γίνει άλλη ώρα Το θέμα είναι ότι το Άγιο Πνεύμα Όπως ακούσατε, του είπε Πράγματα βγες γιατί κρατάς τα ταλέντα σου και δεν τα δίνεις στον κόσμο Μιλάει ελληνικά το Άγιο Πνεύμα Αυτό είναι το σημαντικό Αυτό να κρατήσουμε ότι και το Άγιο Πνεύμα μιλάει ελληνικά αν έρθει μπροστά σας Χαράματα ή άλλη ώρα αν κατέβει γιατί κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα Δεν έρχεται σε ευθεία ποτέ Κατεβαίνει από πάνω ε, Πάντα θα έχετε την σιγουριά ότι θα συναννοηθείτε μαζί του Διότι μιλάει άψογα την ελληνική όπως ακούσατε αυτά από το Σότι Βολάνι. τώρα ακολουθεί ο Λαός. Να σου πω, δύο πράγματα σου πήρα να σου πω. Τι θε. Το πρώτο είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα σου ζήτησα μια παραγγελιά και με έκλασε. Ε, ωραίο. Ξέρετε, ωραία. Φεστήκε αράπικο. Ναι, τι χαραβιέ Ξηχνιέμαι ε, για του γιατρού, αλλά τέλο πάντων. Ρε, τόβαλα. Δεν το βάλες. Εγώ λέω ότι τοβαλα. Ο λόγο Λέρω... στο λόγο μου. Λυπάμαι. Σωστό. Εγώ δουλεύω σε μέσο ενημέρωση, άρα έχω ισχυρότερο λόγο. Φυλάκια. Ε, τον έχει. Ναι. Και δεν έχει μόνο το λόγο ισχυρότερο από ό,τι έχω μάθει. Το άλλο που ήθελα να σου πω είναι. Έτσι ένα μικρό πήγα τι προχτέ την Πετρούπολη, στο κινηματογράφο το θερινό, να δω μια ταινία. Και εγώ είμαι φοιτητή. Yeah. Αλλά δεν είχε φοιτητικό ειστήριο. Είχε ένα ενιαίο. Και επίση είδα ότι πληρώνανε και τα παιδάκια 2 ευρώ. Ρώτησα αν έχει αμαία ειστήριο για αμαία ειστήριο για ανέργου. Και δεν είχε. Όλοι αυτοί πληρώνουν το κανονικό. Πέρσι υπήρχε και ειστήριο για ανέργου αμαία. Υπήρχε και για τα παιδάκια κάτω από 12 ετών δωρεάν. Και φοιτητικό εννοείται. Yeah. Ξέρει τι άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτο στην Πετρούπολη. Τι? διοίκηση. Oh. Ξέρει τι είχαμε Πετρούπολη. Τι? Λαϊκή συσπήρωση. Όχ. Oh. Αυτό. Φέτο τι έχετε, αυτό που διαλέξατε. Φυλάκια. Είμαι φανατικό, θαυμαστή σα πρώτα και μετά ακροατή. Ε, χρόνια θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Α. Άκου να δει. Μα μην με τρολάρει. Άκου να δει. Πώ θα γίνει όταν παίρνουμε τηλέφωνο σε σένα, χάνουμε ρεπού το 1 τρίτο τη εκπομπή. Θα την ακούσουμε π... μετά. Ελληνοφανία.net.gr. Δεν είπαμε μετά το τέλο. Το κάνω το... πάντα. Λοιπόν, και το τελευταίο. Άκου να δει. Εσεί οι δύο είστε ένα δίδυμο απίστευτο. Φωτιά, φωτιά θα λέει. Πουά. Φωτιά στα Ριτζιανά, σεμνά μιλώντα. έλα ναι, τι. Θα πω πρώτα για το Θήμιο, oh, δύο λέξεις. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε το θύμιο Όχι, uh. ο Θήμιος δεν υπάρχει, ναι. δεν υπάρχει. Ε, αυτό θα ήταν το ευτυχές σενάριο. Έλα ρε, τόλη uh. μάτα. Uh, ο uh, ναι. Θήμιος δεν υπάρχει, ο λόγος του, όλα του, δε, δεν μπορώ. Τώρα θα έρθω και σε σένα, εσύ αγόρι μου. Αυτό δεν ήθελα. Εσύ αγόρι μου, δεν υπάρχει επιδείο. Νάτα. Πόσο είναι αυτή. Πιάνει φιλίε ε, με Αθήνα, το επούρχεσαι. Σα αγαπώ και θα φιλώ και του δύο. Και, και να... λίγα λε, να ξέρει, το λέω και λίγα λες. Θα μπορούσα να πει λίγα ακόμα. Ξέρω, μου ωραία, φοβάμαι με κλείσει. Και να θυμάστε πάντα κάτι ότι σα ακούω σχεδόν 18 χρόνια. Δεν το είχα κάνει από την αρχή, δυστυχώ. Και τώρα δάσου, στα, 53 μου, στα 53 μου, με έχετε καγινέστοι. Είστε, είστε, Σα Ναι, είστε η όαση του ραδιοφώνου Τέλος Και θα σου πω μια τελευταία κουβέντα και κλείνουμε Τη μέσα από την καρδιά μου Για όλα Έλα, μωρέ Τζούλια, τι κάνεις όλοι μου. Καλά, εσύ, αποστόλη. Συγγνώμη, συγγνώμη, αποστόλη μου. Mm. Λοιπόν, αποστόλη μου είμαι πολύ απογοητευμένο και πήρα να πω το εξή. Όταν βλέπω το Βορείδι, το Γεωργιάδη, την Καραφλή, την μπουρκα, το Ρουφιάνο. Μην το λες, Ρουφιάνο, το παιδί. Έλα, μωρέ, τώρα. Έλα ρε, Δεν έχει δώσει και δικαιώματα. Δεν θέλω. Ναι, άκου. Αυτοί οι άνθρωποι, φίλε, είναι η πλειοψηφία Άρα, Έλληνε κολόφαρα να γινόμουν 20 χρονών να πέταγα μια μαύρη πέτρα φίλε και να μην ξαναρχόμουν ποτέ στον μπουρλόν. Αυτό που λέγεται Ελλάδα με την κολόφαρα αυτή. Και γιατί πρέπει να σου είναι 20 χρονών. Ε, γιατί τώρα είμαι πολύ μεγάλος για να την κάνω τώρα, δε φίλε. Α, έχει υποχρεώσει, κατάλαβα. Α μπράβο. Είστε στο εγγραφικό που τρέχει. Ε, ναι, ε, Εγώ άσταλα ε, ε, ε, ε, πάντα. Το, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Να, ε, έχει υποχρεώσει <laughs> τέτοιου Λοιπόν ύφεση στην οποία αναφέρεστε δεν είναι ύφεση κύριε Τσίπρα είναι ανάπτυξη Δεν είναι ύφεση είναι ανάπτυξη Ο Μάιος πως το είχε πει δεν είναι Μάρτιος ο Ιούνιο δεν είναι Μάιο ή το φθινόπωρο θα γίνει καλοκαίρι και ο χειμώνα που θα έρθει, θα έρθει θα έχει ήλιο καλοκαιρινό, αλλά που θα είναι από το προσεχές καλοκαίρι και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία ποιητικά. Υπάρχει ένα θέμα στο πολιτικό διάλογο, ναι, πολιτικό σκηνικό, τι τελευταίε μέρε. Είναι πώ μοιράστηκαν και πού μοιράστηκαν τα χρήματα τη καμπάνια Μένουμε σπίτι και μένουμε ασφαλεί. Αυτέ οι δύο καμπάνιες. δόθηκαν και σε πάρα, πάρα πολλά site. Μετά από πιέσει, δόθηκε ο κατάλογο αυτών των site αλλά δεν δόθηκε όμως το ποσό που πήρε κάθε site. Είναι ένα θέμα αυτό σοβαρό, γιατί κάποιο site μπορεί να κάνει χιλιάδες χτυπήματα κάθε μέρα, κάποιο άλλο μπορεί να μην κάνει και φάνηκε από τα λίγα που βγήκαν προς τα έξω, γιατί το θέμα εξελίσσεται, ότι πήραν και site που δεν υπήρχαν πριν καιρό, που μόλις πήραν τα λεφτά έκλεισαν ή πήραν site που δεν υπάρχουν γενικώ. Οπότε είναι λίγο έκθετη η κυβέρνηση σε αυτό γιατί είναι μια κυβέρνηση όπω ξέρουμε όλοι των Αρίστων και τη Διαφάνεια. Και ήρθε εδώ για να μην κάνει αυτά που έκαναν οι άλλοι. Σήμερα το πρωί λοιπόν βγήκε ο Άδωνη. Δεν είναι αρμοδιότητά του, αλλά μίλησε για αυτό το θέμα, τον ρώτησαν και είπε τα εξή. Είναι κριτήρια απόλυτης εγκυρότητας και αξιοπιστία που πρέπει λίστα, να υπάρχει. Είναι δυνατόν να, να θεωρήσω εγώ αξιόπιστη μια κυβέρνηση που επιτρέπει να δουν λεφτά στο ντοκουμέντο, Αν είναι δυνατόν. Δυνατό. Αυτό θα ήταν επιτροπή για την κυβέρνηση. Δηλαδή, κάθε φυλάδα πάει στο μαγειριό, man. Ναι. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε τα κριτήρια τη ε, κυβέρνηση. Ότι δεν δίνει σε όλα τα μέσα. Ε, μάλιστα το ντοκουμέντο για τον Κώστα Παξευάννη λέει: Δεν είναι μόνο site, είναι και εφημερίδα. Έχει κάνει μια αίσθηση αυτή που έχει κάνει. Έχει του φανατικού φίλου, του φανατικού ορκισμένου εχθρού, όπω συμβαίνει πάντα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε το κριτήριο τη κυβέρνηση είναι ότι, ότι δεν έδωσε και δεν πρέπει να δώσει. Αυτά τα χρήματα που είναι κρατικά λεφτά όλων μα, σε αυτού που δεν χωνεύει. Αυτό είναι ακριβώ το κριτήριο. Το είπε με αυτόν τον τρόπο και το εξειδίκευσε στην συνέχεια. Μα τι έγινε τώρα, όλοι αυτοί που δεν πήρανε διαφήμιση και παίρνανε επισύρικα, κλαίγω τώρα γιατί παίρνουν επισύρικα και παίρνουν τώρα. Πέρα αυτού πρόκειται. Ποιο δεν πήρε, ο Βαξιφάν δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε, καλό δεν πήρε, λέγω. Πρώτα, πρώτα απ' όλα είχε πάρει τόσα πολλά επισύρικα δεν ξέρω αν θα τα Έχι, πώς, Έχετε διαβάσει, αστερίξει μικρό. Τα Ήταν ο βελήκτη του διαβίμισης Εγγε πες μέρα το κάνει μικρό Επειδή ήρθανε τούτοι εδώ Και ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης Επικαλείται συνεχώς τη διαφάνεια Και τους κανόνες και τα θεσμικά πλαίσια Για να είναι και αυτό ακριβώς Πρέπει κάποια στιγμή Να γίνει σε αυτόν τον τόπο το, η άποψη και το κριτήριο ότι δεν θα δώσω σε αυτούς που πήραν, αν πήραν και πόσα πήραν, ένα θέμα επίση μπορεί να το ερευνήσει η κυβέρνηση. Τα προηγούμενα χρόνια και ανήκουν στην αντιπολίτευση και είναι φιλικά προ άλλο κόμμα, και εγώ δεν θα δώσω σε αυτόν, δεν είναι ακριβώ πολιτισμένο κριτήριο, δεν είναι πλαίσιο διαφάνεια. Είναι το ακριβώ αντίθετο. Και να βγαίνει ένα υπουργό και να κοκορεύεται πια αυτού και να χαίρεται που δεν πήρε κάποιο site, δημιουργεί παράξενου συνειρμού και επειδή είναι κυβέρνηση της διαφάνειας περιμένουμε όλοι κάποια στιγμή να δοθούν και τα ποσά που πήρανε τα πάρα πολλά site ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η διαφάνεια. Αλλιώς μας περιμένουν γκρεμός. Σε κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός αρκεί την ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις. έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρίς εγός, που μόναχα πέ αποφύγεις Και αυτό είναι Μάνος Χατζηδάκης Από τα πολύ παλιά και από τα πολύ πρώτα Έτσι αποχαιρετούμε Μόλις τελειώσει θα ξεκινήσει το τρίτο μέρος του λαού Και μόλις τελειώσει και ο λαός πάμε στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο σας Για να έχεις κάποια Σε τη ζωή Χαρά σου, πάντα βάσταξε κοντά σου Κι ήταν τα σαν θα'ρθει και Κι σαν θα δεις να ανοίγει το κρεμμός μπροστά σου Τρέμο με στη ζωή μα την οχώρηση τη ευτυχία. Καλή εβδομάδα, Καλό καληκεριά αν και να έρθει και να Θα τι κάνουμε, τις το ξέρει. έχουμε και λέμε. Mm. Τα... Τα λιμάνια τα πήραν οι Κινέζοι. Τα αεροδρόμια τα πήραν οι Γερμανοί. Τα τρένα τα πήραν οι Ιταλί, Το νερό το έχουν πάρει οι Γάλλοι. Τον αέρα, ποιος τον έχει πάρει. Ε, όχι ακόμα, αλλά ψάχνουν επενδυτή. Τον έχουν πάρει και τον αέρα από στόλοι. Εδώ στην Εύβοια, είναι το πιο οριο νησί Εύβοια. Στην Τίνο, ας πούμε, με τα αιωλικά, άμα θα δεις, τον παίρνουν τον αέρα σιγά-σιγά. Ε, βέβαια, Ήρθε ό, ώρα. Όχι. Άκου να δει τι γίνεται. Εδώ στην Ευρώπη θα βάλουν 30.000 ανεμογενήτριε. Ωραία και. Σε όλε παραλλήε. Το ρεύμα που θα βγάζουν ανεμογενήτρια δεν το παίρνουμε εμεί. Α, θα παίρνουν οι εταιρείε έξω. Δεν θα γίνουν αυτό διαχειριζόμενα τα σπίτια με τον αέρα που παράγει ετόποστου. <laughs> δεν υπάρχει τίποτα αποστολή. Έτσι oh. περίμενα, φού λένε ότι είναι κομιστέ αυτοί, περίμενα μια δίκη κοινωνία. Δεν είναι κομιστέ μόνο αυτοί. Ήταν και Ωραία, να σου, πω και το άλλο, να σου πω και το άλλο Παράγει η Εύβοια ε, Ανέμους και βγάζει ρεύμα Ωραία Άλλες περιοχές που δεν βγάζουν, τι θα κάνουν ε, Άρα δεν πρέπει να πάει κι αλλού Και αφού θα πάει κι αλλού και θα μεταφερθεί Δεν πρέπει να μπει από πάνω Άρα αν μπαίνουν <χει> πολλοί μεσάζοντες δεν ανεβαίνουν τιμή Hello να σου πω αυτό το μουγκάνο να βουσκάλει και χαρούλε. Ελάτε, ελάτε μέσα. Σα έλεγε Τι ήθελε να το πλακώσετε Αχ, δεν μπορώ αυτά τα εμετικά. Ποπορε, πω, πω, φίλε. Μου γυρνάνε τάντερα τότε. με το καλημέρα. Είναι αυτό που λέμε με τόσα όσα τη εμφανίσει. Αυτό. Ναι, φίλε, είναι πραγματικά. Αυτό υπάρχει από εσά. Φταίμε, φταίμε. Ό,τι φταίμε, φταίμε. Το δέχομαι. Ε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω σε όλου αυτού του κατώψυχου που και καλά λένε ότι είναι χριστιανοί και οτιδήποτε άλλο που έχουν βρει δικαιολογία για το φόνο του. Του ότι είναι κλιματίε. Τι μάθετε που σου λέει γι' αυτό το γυμναστηριακό γυμναστεριακό. Κάτι τέτοια σκατώ μυαλα. παιδιά, την επόμενη φορά θέλω αυτό ο άνθρωπο που ξεψυχά κάτι από το γόνατο του πού να λένε το παιδί σα μου τη μάνα σα για να δω αν θα σα αρέσει τότε σκατό που είσαι και να ρέφηλε, δεν υπάρχει αυτή το ψυγά που βγαίνει. Δηλαδή σου γυρνάει το μάτι και μετά σου λένε κάτι και στα βρούσε τέτοια. Τι είναι από ρεφελή. Συγνώμη τα μπερδεύω να πούμε, αλλά εγώ τι τόσο πολύ και οι άλλοι καλλιό και σου παιδί. Λε του φασίστε. Και γι' αυτά, αλλά δεν λε και για το κουκουέ, δηλαδή, κάτω από μια ταμπέλα δικαιολογείται η δολοφονία ή η κάτω σκατοψυχια Καταναντιχρηστό μου, δεν μπορώ να το καταλάβω, Ρε φίλε. Συγγνώμη, μεγαλώνω κιόλα. Έλα, αποστόλη μου, η Μαρία είμαι. Κυρία Μαρία, από Θεσσαλονίκη. Θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα. Είμαι σε πολύ κατάσταση. Δεν έχουμε ούτε ούτε σέν να πάρουμε κάτι να φάμε. Θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, προς τον Πρωθυπουργό, κύριε Μηκετάκη. Η προηγούμενη κυβέρνηση σύριζα εμάς που παίρνουμε προνοιακό επίδομα λόγω προβλημάτων υγείας πάνω από 10 χρόνια είναι 413 ευρώ. Λοιπόν εγώ δεν μπορώ να ζήσω με αξιοπρέπεια με αυτά τα χρήματα γιατί πρέπει να πληρώνω και συμμετοχή στο φαρμακείο τουλάχιστον 100 ευρώ με 150 γιατί παίρνω και παυσίπονα ε. έχω πόνους και δεν μπορώ δεν τα γράφουν όλα τα παυσίπονα κύριε Μητσοτάκη διορθώστε το λάθος που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και το συνεχίζετε κι εσείς. δεν έχει γίνει ούτε ένα λεπτό αύξηση πάνω από 10 χρόνια και τα φάρμακα που τα παίρναμε από, το φαρμακ... από τα φαρμακεία των νοσοκομείων δωρεάν Τώρα τα παίρνουμε από τα φαρμακεία και πληρώνουμε συμμετοχή και μπορώ να σας δώσω αποδείξεις. Εκτός αυτού νομίζω ξεκίνησε το πρόβλημα που θα πω από την προηγούμενη κυβέρνηση και σας παρακαλώ, αν μπορείτε εσείς ο υπουργό Υγείας δεν ξέρω ποιο είναι υπεύθυνο, διορθώστε το. Όταν περάσουμε επιτροπή που ζητάει ένα σωρό πράγματα δυσκόλεψε τη ζωή μας εμά που παίρνουμε, που είμαστε αμπέα, αν βγει Θετική να πάρουμε να συνεχιστεί το επίδομα. Κάνει από τρει έω επτά μήνε να πληρωθούμε. Πώ θα ζήσουμε εμείς κύριε Μητσοτάκη, Έχω έναν άντρα ο οποίο είναι άνεργο. Ζω σε μία τρόχνη. Μπορείτε να δείτε να το δείτε. Σα παρακαλώ, κάντε κάτι για μα. Σκέφτομαι, όχι, σκέφτομαι συνέχεια. Κάνω κακέ σκέψει. Θα δώσω ένα τέλο στη ζωή μου. Να γλιτώσω και να παλάξω και σας από αυτά τα 300 ευρώ που μου δίνετε κάθε μήνα και που τα δίνετε και την τελευταία εργάσιμη μέρα. Αυτά, ευχαριστώ.